Μια απάντηση που υπάρχει, εδώ επίση και δεκαετίε, είναι υπομορφή ερωτήματο και λέει: Μην είναι τα ψηλά βουνά, Μην είναι ο ήλιο τη που χρυσολάμπει, Μην είναι τα άστρα τη τα φωτεινά. Σίγουρα είναι όλα αυτά. Και καμιά εκατοστή ακόμη ορισμοί και περιγραφέ. Ό,τι και να είναι πάντως την αγαπάμε πολύ. Έτσι νομίζω, έτσι νιώθω, ο καθένα με το δικό του τρόπο και για τους δικούς του δικού του λόγου. Οι λόγοι και οι τρόποι που την αγαπάμε δεν είναι ίδιοι. Ευτυχώ δεν είναι ίδιοι. Και εγώ αγαπώ αυτόν τον τόπο, εδώ το γεννήθηκα έτσι κι αλλιώ και μεγάλωσα για τους δικούς μου λόγους και με τους δικούς μου τρόπους. Και με το δικό μου τρόπο. Αυτόν θα περιγράψουμε σήμερα, αυτόν τον τρόπο θα περιγράψω σήμερα στην επόμενη ραδιοφωνική ώρα. Έτσι σκεφτήκαμε να γιορτάσουμε την σημερινή ημέρα, την γιορτή. Ημέρα γιορτής, ημέρα μνήμη, συναισθημάτων και συνειρμών. Είναι η Ελλάδα λοιπόν, την Ελλάδα για μένα που σας μιλάω. Πρώτα απ' όλα το φως της. Μετά ο ήχος της θάλασσας, το χρώμα της θάλασσας, τα πολλά και ποικίλα μπλε που παίρνει. Τα πλοία που διασχίζουν πάνω κάτω το Αιγαίο και τα ίδια τα πλοία όταν με τους μάγκες καπετάνιους τους παλεύουν με τα κύματα για να δέσουν στα λιμάνια των νησιών. Τα ξοκλήσια στις άκρες των βράχων, οι αυλές των μοναστηριών, οι ψωμένε γροθιές όσων διαδηλώνουν για καλύτερη ζωή. Η πίστη τους και κυρίως το πείσμα τους Η πιο πλούσια γλώσσα του κόσμου είναι και αυτό Ελλάδα Που μπορεί με άνεση να περικυκλώσει τις έννοιες και τις σκέψει μου Με φοβερή άνεση το κάνει αυτό η γλώσσα μας Η ανάγκη να πιστέψουμε ότι είμαστε συνεχιστές του Περικλή και του Σοκράτη Αυτό είναι και λίγο αστείο αλλά είναι και αυτό Ελλάδα Τα καταπληκτικά φαγητά της και οι μυρωδιές τους που μόνο αυτές σε χορταίνουν. Ελλάδα για μένα επίσης είναι αυτή η εισαγωγή Μοιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου που έχει πάντα συνεφιά συνεφιά, ρίστε και πάντα Αυτή την εισαγωγή σίγουρα θα την απολάμβανε ο Θόδωρο Κολοκοτρόνη, αν είχε την τύχη να την ακούσει. Γενικώ ήταν ένα τυχερό άνθρωπο, έζησε κάτι μοναδικό και πρόσφερε, και γι' αυτό το λόγο επίση ήταν τυχερό, αλλά δεν είχε την τύχη να ακούσει Τσιτσάνη και αυτή την εισαγωγή και τη συνεφιασμένη Κυριακή του Τσιτσάνι. Όπω επίση δεν είχε την τύχη ο Θόδωρο Κολοκοτρόνη να ακούσει και αυτό που ακολουθεί. Δεν είναι άλλο από το αμέτρητο πόνο του χωρισμού και τη ξενιτιά που κάποιο. Τον έκανε μουσική και αθάνατο στίχο για να ενώνει τον ξενιτεμένο στην ξενιτιά με τη μάνα στο παράθυρο της νύχτας. Αχ η ξενιτιά <σταπένι> Αλλά για μένα είναι οι συνεφιασμένε Κυριακέ τη, ο πόνο για τον τζιβαέρι τη που έφυγε, τα μαλαματένια λόγια τη, η πένθυμη καμπάνα τη Μεγάλη Παρασκευή, η όρεξή μα να γελάμε και να κοροϊδεύουμε συνεχώ του πάντε και τα πάντα, του εαυτού μα, του απέναντι, του πάνω, του κάτω. Η συλλογική παράνοια ότι αν έπαιρνε το μηδέν κάποτε καθάριζε τηλεφωνική γραμμή, αυτό κυρίω είναι Ελλάδα για μένα. Το βλοσιρό βλέμμα του κολοκωτρώνη που νιώθω πάντα να με μαλώνει. Το σπαθί του Καραϊσκάκη, η μπότα του Βελουχιώτη, το γαρύφαλο του Μπελογιάννη, η Ελλάδα είναι τα ματωμένα χωματά τη, η μαρτυρική τόπη τη, το σταματημένο ρολόι στην εκκλησία στα Καλάβρητα, το μίσο μου για το φασισμό, οι πάντα βιαστικοί και ανυπόμονοι Έλληνε, οι ξένοι που ήρθαν και αγάπησαν αυτόν τον τόπο, όσο εγώ ή περισσότερο, οι ατέλειωτε συζητήσει μα σε δρόμου, πλατείε, παραλίε, βράχια, καφενεία, αλοφορία, περίπτερα, ουρέ, μονοπάτια, τα καλά που θα κρατήσουμε και τα άλλα που θα αλλάξουμε όταν έρθει κάποτε η ώρα. Οι ιστορίε των ανθρώπων, οι ιστορίε από τι παλιέ γιαγιάδες. Είναι η απόφαση να προλάβει εσύ το θάνατο. Να πεθάνει νικώντα τον, να πα εσύ σε αυτόν χωρί να περιμένει να έρθει αυτό σε σένα. Να πάρει την απόφαση να βγει από το μεσολόγιο όταν σε έχει στριμωγμένο και αποκλεισμένο τουρκικό στρατό και στόλο. Όταν σου έχουν τελειώσει τρόφιμα, νερό, αντοχέ, ανθρώπινη αξία. Να βρει τη δύναμη να κάνει κάτι μεγαλειώδε. Να ψηλώσει πάνω από το ανθρώπινο μέγεθο, να ανοίξει την πύλη. και να ρωμίξεις πάνω στα όπλα και τα μαχαίρια. Ακρατού <Τι> τα φουσίο στον κάπο Από του Ελεύθερου πολιορκημένους του Διονυσίου Σολομού, ο Ξυλούρη εδώ, Γιάννη Μαρκόπουλο, βεβαίω μουσική. Ελλάδα είναι ο Βλοσιρό Κύριο, είναι πρωταγωνιστή σήμερα, που μα κοιτάει από μικρά παιδιά, είτε από τον τοίχο του σχολείου, είτε από το βιβλίο τη ιστορία, ή αν περνάμε στη σταδίου, με το χέρι από πάνω τεντωμένο. Αυτό είναι ο Βλοσιρό Κύριο, το βλέμμα του μα κάνει μονίμω απολογούμενου, έτσι το νιώθω εγώ, για όσα κάνουμε στραβά, ή κάνουμε λίγα ή δεν κάνουμε καθόλου. Πόσο ονομάζεσαι? Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Από πού κατάγιασαι? Από το Λιμποβίτσι της επαρχίας Καριτένης Πόσο ετώνησαι? 64. τεσσάρων. Εγεννήθηκα στα 1770 Απριλίου 3. Τι επάγγελμα έχεις? Στρατιωτικός. Κρατώ στο χέρι τον τουφέκι και πολεμώ 49 χρόνους υπερπατρίδος Ελλάδα είναι οι νοικοκυρέ που έκαναν τα φτωχικά στι κυκλάδε ή στα ζαγοροχώρια να μοιάζουν παλάτια με το ασβέστομα, με τι γλάστρε, με τα λουλούδια μέσα, τι κεντητέ κουρτίνε, την αίσθηση του μέτρου, την απλότητα και το χαμόγελο στο πρόσωπο. Με την αγωνία του, ακόμη και την ώρα τη συμφορά στη Σμύρνη, να έχουν τακτοποιημένο σπίτι πριν μπουν και το κάψουν οι τσέτε. Κάτι μου λέει η μάμουλα μου να ματζέψω με κουρελούδε που είναι απλωμένε στο δόμα. Να μη μας λαμπαδιάσουνε. Και πήγα εγώ και άνοιξα την καπάντζα. Ήτανε και εκείνο σαν καυτό νερό μας περέχισε τον ντουμάνι. Σαν φουρτουνιασμένο πέλαο χύμιξε η μαυρίλα η ζεστασιά. Τα καταφέραμε όμως. Τι κατεβάσαμε. Να καούνε διπλωμένες, νοικοκυρεμένες σαν να την ακούω τη μανούλα μου να καούνε διπλωμένες είπε μέσα σε εκείνο το κακό να μη μας πούνε παλιό νοικοκυράδο Κομμάτια μου ψάχνω να βρω να κάνω ρίζες, να ξανασταθώ και να φωνάξω με φωνή που να ματώσουν οι ουρανοί όλοι μας φάζαν και μας πλήγανε μαζί Ελλάδα είναι η Μυτιλινή. Η καλή Μυτιλινή με τη φιλοξενία, την πνευματικότητά του και το λαϊκό αυθεντικό χιούμορ του. Όχι άλλοι που βρίζανε τη φοβισμένη έγκυο που μόλι είχε φτάσει στο νησί με τη βάρκα. Ελλάδα είναι οι γιαγιάδε τη Μυτιλινή. Οι μάνε μα ήρθαν πρόσφυγε, όπω και με τον Γι' αυτό τι ελπούμαστε πολύ τότε μετανάστε. Γιατί αυτά τα περάσαν και οι μα. Το πιστεύω πω έχει πολλοί που μόλι βγουν, φρνούν Το Μιγάλη τη λήψη και ουργή ήταν. Τέτοια κατάσταση που τη βλέπουμε τα μουρέλια να τρέμει. Όμω τα πράγματα θα να θέλουν να κάνει τη πολέμη. μουρέλια. Άλλο ένα χρονού, δύο χρονού, ένα χρονού, ένα μηνού. Εσαν τούτη. Και τούτη που έρχεται είναι πουρά μωρά έχει <laughs> οι μετανάστε. Γι' αυτό τη λυπούμαστε πολύ που Γιατί αυτά τα περάσαν και οι μάνε μα. Mera Ελλάδα είναι ο λιμενάρχης της Μητυλίνης, δεν ζήπια. Ο Κυριακός Παπαδόπουλος όταν φωνάζει με αγωνία προσπαθώντας να σώσει από τη βάρκα που βουλιάζει τα μωρά των ανθρώπων. Ο Κυριακός είμαι. το άμεσα. Γρήγορα, εντάξει. το για Δύο γλίσε, Βάιτε, βάιτε, βάιτε, βάιτε. Βάιτε! Το μαρό, το μαρό, το μαρό. Φιάλτε. Η αγωνία. Όπου πηγαίναμε, βρίσκαμε ανθρώπου στη Και εύχομαι να μην υπάρχει κανένα αγνόημα. Ελλάδα είναι ο εθνικό τη Όχι τόσο όταν παίζει από τι μπάτε των επισήμων, όχι όταν τον ψέλνουν σίγουρα σαφώρη, ή αγράμματοι θρασίδελοι φασίστες, αλλά όταν βγαίνει από την ψυχή, λίγο πριν το άρμα ισοπεδώσει την πύλη. Εκεί πραγματικά είναι ήταν ήμουν προ την ελευθερία. Αδελφιά, αδελφιά, μας Είναι δυνατόν σας. να το βοηθήσω με τα κοντσέστα. Να γυρίσει ελληνικό έμα. Πολλοί στην εξαιρετία. Και εγώ παίρνω το αρχίζω τον ευτυχικό Πίνο Αυτό το οποίο σύμβολο τη ελευθερία. Σε από την κόψη <Τι> του σπάχιου, την Τροβερή. Σε από την όψη που με Απ' Η Ελλάδα είναι να ζεις για χρόνια με τις φωτογραφίες των δικών σου ανθρώπων που σκότωσαν οι Τούρκοι στην Κερίνια το 1974. Αυτή η φωτογραφία είναι τα άξιμο αγαπημένα πρόσωπα που άρπαξαν οι Τούρκοι. Τον άντρα μου, τον πατέρα μου, τον θείο μου, τον ξάδερφο μου και τους δύο συζύγους, τον αδερφάδο μου. Α, ανοίξαν τα, σύρ, τα σύνορα, τα κατεχόμενα εδώ και ένα χρόνο και μόνον ο Θεός ξέρει το, το πώ το περνώ αυτές τις μέρες εγώ γιατί αν κάποιος έπρεπε να πάει στην γερινιά έπρεπε να ήμουν εγώ για να πάω να δω εκεί που είδα που πυροβόλησαν τον άντρα μου να δω αν τον σκότωσαν εκεί και τον έδαψαν εκεί να, να σκάψω με τα νύχια μου για να δω, να μάθω Αν ο Ελλάδα είναι ένα 20χρονο που ξεκινά μαζί με το φίλο του να κατεβάσουν το κουρελόπανο του φασισμού από την Ακρόπολη δεκαετίε πριν. Αποδεικνύοντα ότι πολλέ φορέ ο αγώνα για το δίκαιο μπορεί να μην ταιριάξει με τη λογική, γι' αυτό και τον κάνει ανεπανάληπτο, τον κάνει μοναδικό. Για αυτή την πράξη του Μανώλη Γλέζου και του Σάντα, ο Κολοκοτρώνης σίγουρα θα γλύκαινε για λίγο το βλοσιρό του βλέμμα. Κούρνιασε σε μια γωνιά όπου είχα ένα ραδιοφωνάκι μεγαλυνίτη. Έβαλα τα ακουστικά στα αυτιά μου και άκουσα άξαφνα κάτι σκληρέ. Ένα μπουχός από στρικά σύμφωνα έμοιαζαν με φωνέ να μου τρυπούν τα τύπανα. Ξεχώρισα μόνο το Χάιλμαϊν Φίρερ, και ύστερα από μια μικρή σιωπή άκουσα σε λίγο στα ελληνικά την επίσημη αρχή τη σκραβιά μα. Προ τον Φίρερ και καγκελάριον του Ράιχ Βερολίνων. Φίρερ μου, την 27η Απριλίου 1941. Και ώραν 8 και 10 την προμεσηβρινή, εφτάσαμε ει Αθήνα ω πρώτα γερμανικά στρατεύματα και την 8 και 45 υψώσαμε την πολεμική σημαία επί τη Ακροπόλεω και του Δημαρχείου. Χάιλ Μάινφίλερ, ήλαρχο Γιάγκομ, υπολογαγό Έλσνιτ. Πέταξα μέσω στα ακουστικά από τα αυτιά μου. Πετάχτηκα πάνω και έτρεξα να ανέβω στην τεράστια του σπιτιού. Κοίταξα προ την Ακρόπολη και έμεινα. Εισβάστηκα Το ναζιστικό σύμβολο, ένας πελώριος βραχνάς, στιγμάτιζε το λευκό κάλλος του πιο πανάρχιου μνημείου του ανθρώπινου πολιτισμού και πλάκονε τον ουρανό της Αθήνας. Χτες λεύτερη, σήμερα σκλάβη. Ελλάδα είναι τα κυπαρίσια που με καλησπερίζουν οχελικά και αθόρυβο όταν πηγαίνω στην Κεσαριανή. Αλλά και ο ήχος από τα πολυβόλα που ακούω εγώ μόνος μου στα αυτιά μου τα είμαι στο θυσιαστήριο. Ελλά δεν είναι να μπορώ να σταθώ στον ίδιο χώρο, στην ίδια μάντρα, στο ίδιο χώμα που στάθηκαν εκείνοι οι 200. Αγραφιώτης Αγισίλαος Αϊβατζίδης Γεώργιος Αλαντζάς Νικόλαος Αλεξόπουλος Ιωάννης Αλπάνης Γεώργιος Αμπελογιάννης Πύλιος Αναστασιάδης Ελευθέριους. Αναστασιάδης Παναγιώτης. Πρώτα φώναζε ονόματα των κοροναφιωτών. Έπειτα φώναξε και τους αναφιώτες όσοι ήταν ακόμα στο στρατόπεδο. Φώναζε έναν-έναν, κάνανε πεντάδες και έπειτα όταν γινόταν είκοσι άλλα τους θέλαν να πάνε να πάρουν τα ρούχα. Κάθε ένας που άκουγε το όνομά τους χαιρετούσε τους και τους Φώναζε «Ζήτω η ελευθερία, ζήτω η πατρίδα». Οι Μάγερ πετάγανε τα σκουφάκια τους και <coughs> πήγαινε και παρατασσόταν. Γινόταν ένα πάρα πολύ συγκινητικό. Επούτσικας Δημήτριος, Ρίζος Ηλίας, Σκυρίδης Γεώργιος, Στάθης Ιωάννης, Σουκατζίδης Καπολέων. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. Πρώτη πέμπτου 44. Κλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τηλευθεριά παρά να ζήσει πλάγος. Ο δρόμος αίματα, στα οποία έτρεχαν από τη γειτονιά ο λαό και πέταγελουλούι. Εδώ ελληνοφρένια, αυτό που ακούτε live στον Τανά. 25 Μαρτίου του 2021, 200 χρόνια, γιορτάζουμε σήμερα, έτσι ορίστηκε. Το τιμούμε, θυμόμαστε, με το δικό μας τρόπο και... Συζητάμε, μοιραζόμαστε σκέψεις για το τι ακριβώς σημαίνει Ελλάδα, ποιος είναι ο τόπος μας, πώς αντιλαμβανόμαστε τον τόπο μας, τι αγωνίες έχουμε, τι αγωνίες μας δίνει αυτός ο τόπος, πώς μας έχει φτιάξει, πώς τον φτιάχνουμε εμείς. Όλα αυτά τα πολύ ωραία θέματα που φαντάζομαι τα συζητούσαν και τα προηγούμενα 200 χρόνια και πρέπει να τα συζητάνε και τα επόμενα 200 χρόνια. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Δεν έχουμε λαού σήμερα, δεν έχουμε τίποτα, είπαμε να το πάμε έτσι. Έρχονται οι πρώτες διαφημίσεις, πάμε σε αυτές και συνεχίζουμε με την Ελλάδα που αγαπάμε και με την απάντηση στο τι ακριβώς είναι η πατρίδα μας σε λίγα λεπτά. Τα ψευκτή, καταλόγια τα μεγάλα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 Ελλάδα είναι αυτή που γιορτάζει σήμερα 200 χρόνια από το ξέσπασμα της Επανάστασης για τη διεκδίκηση της ελευθερίας της. Το ξεκίνημα ήταν επεισοδιακό, όπως όλοι ξέρουμε πως θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Σε αυτή τη γωνιά της γης όλα είναι επεισοδιακά, από την αρχή και κάθε μέρα που περνάει και σε όποιο γεγονός, μεγάλο ή μικρό. Ελληνοφρένη είναι αυτό που ακούτε, όπως κάθε μέρα, είπαμε και σήμερα να το κάνουμε λίγο διαφορετικά στο κλίμα τη ημέρα, από το πρωί παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις στην Ακρόπολη, στην παρέλαση γενικότερα τα φώτα είναι λίγο στραμμένα εδώ, κυρίως τα δικά μας ε, οι Έλληνε τότε πριν 200 χρόνια ξεκίνησαν για ελευθερία νομίζω δεν το έχουμε καταφέρει στο 100% για να μας ειλικρινεί και μεταξύ μας αλλά το παλεύουμε Το προσπαθούμε, είναι η αλήθεια. 200 χρόνια τώρα. Όχι πάντα με επιτυχία και ούτε όλοι με, το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο και ίδιο όραμα. Αλλά το προσπαθούμε. Και νομίζω θα το συνεχίσουμε. Είναι μονόδρομο, άλλωστε. Έχουμε μάθει όλα αυτά τα 200 χρόνια. Μα έμαθαν και οι αρχικοί, οι κολκοτρόνε και οι λοιποί παρέα των ηρώων. Μα έμαθα ότι πρέπει να το προσπαθούμε, να το παλεύουμε, ακόμη και αν πηγαίνει κόντρα στη λογική. Ε, αυτό κάνουμε με διάφορου τρόπου. Όχι όλοι, ξαναλέω, με, τον ίδιο, με το ίδιο όραμα, αλλά το παλεύουμε. Η Ελλάδα είναι η γαλανόλευκη. Και η Ελλάδα είναι η γαλανόλευκή τη. Και η χώρα είναι γαλανόλευκη και, σαν σήμα, έχει την γαλανόλευκη. Δεν έχει σημασία ποιο την κρατάει, αρκεί που τη σηκώνει ψηλά. Είτε πρόκειται για την κοιρά τη Ρώσ στην εσκαθιά τη Ελλάδα. Κυρία έχω εδώ πέρα ένα περιοδικό που είχε γράψει για σένα πριν από 20 χρόνια. Η γυναίκα, με τη η γυναίκα με τη σημαία. Ήσουν η γυναίκα που ανέβασε τη σημαία στο βράχο. Ναι, χρόνια τώρα. Χρόνια και δέσποινα. αυτό γράφτηκε πριν από 20 χρόνια. Από πότε ήσουν στη ρογάδα, πόσα χρόνια. Στο... Το 27 πήγαμε. Από τότε, τόσο παλιά. Το 29 ήσουν οι Τούρκοι και βάλανε τη σημαία. Αυτή τη τσίγκια. Α, βάλανε η Τούρκη μια τσίγκια σημαία. Πάνω στο κάστρο, <συσίλες> του στο κάστρο. Το και φέρασε σημαία με διοξίλα. ξύλα είναι μάλιστα, και βάλανε κάτω. Τσίγκια για να μην την παίρνει ο αέρα. Ναι, δύο ξύλα Α, δύο ξύλαγα. Και βάλανε από κάτω τσιμέντα. Α, ναι. Ενώ, σημείο. Σημείο. Είτε πρόκειται λοιπόν για την κυρά της Ρώ, που μιλάει εδώ στο Φρέντι Γερμανό, είτε πρόκειται για τον Γιάννη Αντετοκούμπο στα κλειστά της Αμερικής. Όπως και και είπαμε ας πούμε Έλληνας δεν γίνεσαι, γίνεσαι. Εμένα τώρα δεν μπορεί να μου πει κανείς, κανείς δε δεν είμαι Έλληνας. Mm -hmm. Γιατί θέλω να πω ότι δεν ξέρω κάτι άλλο. Δεν ξέρω κάτι, δεν έχω πάει στην Ιγυρία. Η μητέρα μου είναι η Δεν έχω πάει στην Ιγυρία. Και είμαι 22 χρονών. Δεν, έχω, δεν ξέρω κάτι άλλο mm. από την Ελλάδα. Και για αυτού του ανθρώπου που το κάνουν αυτό, εμεί αυτό που μπορούμε να κάνουμε να αγαπήσουμε τη χώρα μα και να του δείξουμε πόσο πολύ αγαπάμε εμεί την Ελλάδα. Και να τα ακόμα περισσότερο από αυτού και να του δείξουμε ότι, παιδιά, αγαπάμε τη χώρα μα. Ακούσατε πόσε φορέ χρησιμοποίησε πρώτο. Πληθυντικό. Ε, Ελλάδα επίση είναι σε μια πολύ δύσκολη στιγμή τη σύγχρονη ιστορία μα, που θα μείνει όμω χαραγμένη. Είναι οι ψαράδε, Έλληνε και Αιγύπτιοι, που πήγαν όταν χρειάστηκε στο μάτι. Όπω τα βλέπει, αυτό το γονάκι και αυτό το παραλία, πλήρε το κόκκινο λωμανάκι. Εδώ πέρα θα μαζίψαμε και έρω με 500-600 άτομα. Η θάλασσα ήταν πολύ άγρια. Έχει κέμα πριν που. 6 με 7 ποφόρ, αλλά ο ανώμος ήταν καιρό με 10 με 11 ποφόρ. Το τηλέφωνο που δέχτηκα από το λιμεναρχείο ήτανε συγκεκριμένα δύο φράσεις από μία αξιωματικό. Γιάννη, πνίγονται, καίγονται. Ό,τι μπορείτε να κάνετε, αν μπορεί κάποιο να έρθει στο μάτι, δεν μπορούμε να σας διατάξουμε, επειδή ξέρουμε ότι έχει απαγουρευτικό από λόγω του ισχυρού ανέμου, αλλά όποιο μπορεί, αν μπορεί, να βοηθήσει όπως νομίζει. Σκεφτούμε έναν συνέχεια και βλέπουμε μου. Τα, βιδιά, τα μικρά που έβγαλα. Και, Όταν και μου λένε ευχαριστώ και στο μου έτσι μικρά χέρια. Και δεν ακόμα να και τα από αυτή και από μένα. Ελλάδα είναι η απόφαση και η πίστη στον αγώνα. Με καθαρό πρόσωπο, καθαρέ ιδέε και με κόστο. Ίσως, ίσως, ίσως και την ίδια στη ζωή πολλέ φορέ. Ελλάδα είναι κρατούμενες κρατούμενε στι γυναικέ φυλακέ Αβέροφ και μία από αυτέ, η κυρία Μαρία Σιδέρη. Μετά με πήγανε στι φυλακές, φυλακές Αβέροφ. Όλε αυτέ που ήρθα από τη Θεσσαλονίκη, όλε οι φυλακέ Αβέροφ μα πήγανε. Και μα μοιράσανε στου θάλαμου. Εσεί σε ποιον θάλαμο είναι. είσαστε? Ε, στον πρώτο θάλαμο που ήταν η μελωθάνατη. Όλο μελωθάνατη. Ήταν πολλέ γυναίκε μέσα? Ναι, είκοσι. 20 μελοθάνατες. Από εκεί πήρανε 17 γυναίκες δίπλα από το κρεβάτι μου. Όσο ήταν. καιρό είσαστε 17 Όσο εκτελέστηκαν. 17 γυναίκες εκτελέστηκαν. Γυναίκες λέει, κουρισσάκια ήταν, ήταν 16 χρονών. Η Μαρία η Ρέπα ήταν 16 χρονών. Το εκτέλεσαν γιατί δεν τους αφού το βασάνισαν στην ασφάλεια ε, δεν τους είπε ποιος προμήθευσε με διαβατήριο στον αδερφό της που έφυγε στη Γαλλία για σπουδές που έγινε το παιδί ε, στη Γαλλία ποιος του, του, του έδωσε το, το διαβατήριο. Διαβατήρι, γιατί ήταν χρωματιζεμένο το σπίτι της ναι. το μεγάλο της αδερφό τον είχαν εκτελέσει οι Γερμανοί εκτέλεσαν πρώτα, και αυτήν και το εκτέλεσαν το κοριτσάκι Μακελιά. ναασεγενού aquella και λιαλά πουγορί κονδεψηλά Α Μας ο να και ο δικηγόρος μας ακόμα και εκείνος μας έλεγε να υπογράψουμε να, να ελωτώσουμε την ποινή, την ποινή μας. Και καμιά δεν έκανε δηλήσουμε. καμιά μελοθαράτη δεν έκανε Καμία δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω Όχι. τη ζωή μου. Είμαι νέο άνθρωπο να ζήσω. Όχι. Γιατί. Όχι. Γιατί πούνωσε με αυτού που πήγανε. Ελλάδα, Ελλάδα. Είναι και τα νησιά, πάρα πολλά νησιά. Έχω και ένα φίλο χρόνια και ακροατή και μου στέλνει. Είναι η Αρκή. Η Αρκή είναι ένα μικρό νησάκι απέναντι από την Πάτμο. Είναι ένα σωρό νησάκια, βραχονισίδε, που οι άνθρωποι πάνω εκεί σκάβουν το άγωνο στι περισσότερε φορέ. Το οποίο, το βράχο, και έχουν φτιάξει σπίτια, καλλιεργούν, έχουν φτιάξει πολιτισμό, δίνουν ζωή, παίρνουν ζωή από τη θάλασσα. Ελλάδα λοιπόν είναι το Αιγαίο και όλα τα νησιά. Γιατί χωρί αυτά δεν μπορώ να φανταστώ πώ θα ήταν αυτό το καφεγκρί, αυτό ο καφεγκρί βράχο αριστερά όπω κοιτάμε το χάρτη. Με αυτό το μπλε και τι καφέ πράσινε κουκίδε από πάνω μέχρι κάτω, κυρίω στο νότιο κομμάτι, ομορφαίνει και αποκτά την αρμονία που πρέπει. Ελλάδα είναι λίγες ευχάριστε στιγμές τα τελευταία χρόνια, ξαφνιάσματα της πολιτικής, μπορούμε να τα πούμε και έτσι, όπως η απόφαση του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή τον προηγούμενο Νοέμβριο, οπότε ήταν Οκτώβριο, και η συνεχής υπενθύμηση ότι το θέμα δεν λύγει σε μια δικαστική αίθουσα. Ελλάδα είναι η απόφαση να μην κλειστείς το πένθο σου, να μην απομονωθείς, να πας εσύ εκεί που πρέπει, αντί για το νεκρό παλικάρι σου που το σκότωσαν οι φασί Και να ανασηκώθηκα το ποδήσαι και ακόμα. Φωσιλά ρολεβέντη μου μ' ανέβασε από το χώμα. Παιδί μου εσύ και μής και εγώ τραβάω στα δέρμιά σου και περνώ. Όπω Όπως κάθε μέρα είπαμε σήμερα να είναι διαφορετική. Θα πάμε να ακούσουμε το δεύτερο διαφημιστικό παγέτο και συνεχίζουμε και κλείνουμε μέχρι τις 2 σε λίγο. Σήμερα, λίγο πριν τον μπακαλιάρο σκεφτόμαστε και κάνουμε ένα ταξίδι μπρος πίσω, ραδιοφωνικά πάντα και με τη δέσμευση των ηχητικών γιατί πολλά θα μπορούσαμε να χωρέσουμε αλλά πρέπει να υποστηρίζονται και με ηχητικά. Ελλάδα λοιπόν μεταξύ όλων των υπολείπων Είναι ο τσαμπουκάς που έχουν οι συνταξιούχοι σε αυτόν τον τόπο. Το βλέπουμε όποτε κάνουν συγκέντρωση. Και ένας ωραίος τσαμπουκάς που πηγαίνει και κατά των μέσων ενημέρωσης. Εγώ έχω να πω ότι πρόκειται περί αλήθειας. Όχι κυβερνήσεως, όχι στενόπουκάς. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, ναι. δεν βρίζουμε. Όχι, να πείτε την ταλαιπωρία Όχι, εδώ. Θα πω αν τα αυτή που τα τα ακούσουνε. Σας κόψανε τις έξιες σας. Δεν μου την κόψαν, κόψανε. Πρόκειται περί αλητίας. Εμείς πάμε τώρα να δούμε κυρίες και κύριοι πώς είναι τα πράγματα στις τράπεζες. Εμείς Καλημέρα. Περιμένετε να και κύριοι Περιμένω τη σειρά μου να ασκήσω το δικαίωμα που μου δίνει η πολιτεία μας να εισφράξουν τους συνταξίμους. Θα πάρετε 120 ευρώ. Ποιες ανάγκες θα καλήσετε αυτή τη στιγμή. Σταίκομαι, δεν είναι το ζήτημα οι ανάγκες. Το ζήτημα ότι η πατρίδα μας έχει κάποιους ανθρώπου που αγωνίζονται, να σταματήσει αυτούς που διαρκώς προβαίνουν σε αυτοκτονίες, να σταματήσει αυτή την επαιτία που βαθύχει τον κόσμο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Καλύτερο. Νομίζω και για αυτούς τους ε, παπούλιδες. Ο Κολοκοτρώνης θα ήταν υπερήφανο για το στυλ που έχουν και για το τζαμπουκά που βγάζουν απέναντι στην ισχύ που έχουν τα μέσα ενημέρωση. Σε Ελλάδα είναι τα Νόμπελ λογοτεχνία. Δύο, όχι ένα, δύο. Ένα λαός δέκα εκατομμυρίων, μια μικρή χώρα στη γωνιά, έχει δύο Νόμπελ. Το πρώτο για τι ζωέ του εφαίρει που κρατήθηκαν και για τι αμυγδαλιές που ανθίζουν. Διαλέγοντα έναν Έλληνα ποιητή για το βραβείο Νόμπελ, νομίζω πω η Σουηδική Ακαδημία. θέλησε να εκδηλώσει την αλληλεγγύη της με τη ζωντανή πνευματική Ελλάδα ενώ αυτή την Ελλάδα για την οποία τόσες γενναίες αγωνίστηκαν προσπαθώντας να κρατήσουν ό,τι ζωντανό από τη μακριά παράδοσή της και το δεύτερο νόμπελ για τους ήλιους του ελίτη που θέλουν δουλειά πολύ για να γυρίσουν γιατί ναι, σε αυτόν τον τόπο έχουμε και τέτοια θέματα, θέλουμε εμείς οι ίδιοι, σύμφωνα πάντα με τον ελίτη να γυρίσουμε τον ήλιο Ξέρουν όλοι ότι έρχομαι για να λάβω μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις που προβλέπει το Ίδρυμα Νομπέλ για την απονομή του βραβείου, είναι μια τιμή που δεν αφορά στο πρόσωπό μου μόνον αλλά σε όλη τη σύγχρονη ελληνική πίση και κατά σε όλο το ελληνικό λαό. Ένα το χελιβόνι, η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος. είναι να συνειδητοποιείς ότι η ευτυχία έχει μελαγχολία ναι, να είσαι ευτυχισμένος αλλά ταυτόχρονα εκεί να νιώθεις μια μελαγχολία όλο αυτό να το συνειδητοποιείς να το κάνεις μουσική όπως το έκανε ο Χατζηδάκης, και να δίνεις όπως το έκανε ο Χατζηδάκης, το όνομα αυτό, η μελαγχολία της ευτυχία στη μελωδία του Για μένα είναι όλα αυτά που ακούσαμε και άλλα πολλά ακόμη. Δεν χωράνε σε πολλέ εκπομπέ. Ένα κατάλογο που γεμίζει, εμπλουτίζεται καθημερινά. Μα πάνω απ' όλα, Ελλάδα είναι να μην είμαστε φρόνημοι, να μην γίνουμε φρόνιμοι ποτέ. Να μην γίνουμε υπάκουι, ένα χυλό ευκολόπιστον καταναλωτών, φοβισμένων τηλεθεατών. Όπω δεν ήταν φρόνιμος ο Κολοκοτρώνης ο Παπαφλέσσα, ο Ανδρούτσος ο Διάκο, η Μπουμπουλίνα και οι υπόλοιποι πάρα πολύ καλοί και ιδιαίτεροι παρέα. Αυτό ήταν όλοι αυτοί, Ζωηρή, ατίθαση, πεισματάριδες, ξεροκέφαλοι. Παράδειγμα για μένα είναι όλοι αυτοί με την ιστορία τους και όλα αυτά που έχουν κάνει και δεν είναι αφήσα σε κάποιο τοίχο ή σε κάποιο σχολείο. η ήρωες του 21 είναι ζωντανοί, δίπλα μου, μαζί μου, όχι γράφητη σε μάντρα, όπως τώρα τελευταία. Αν κάπου είναι σήμερα ο κολοκοτρόνη, δεν είναι στην παρέλαση και στα επίσημα διαγγέλματα. Είναι στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, στη Μονάδα Εντατική Θεραπεία του Ευαγγελισμού. Μαζί με τον κατάκοπο γιατρό τη εφημερία. Παρέα κάνουν τη διασωλήνωση. Είναι στα κρεβάτια και στου νοσηλευτέ που λείπουν 200 χρόνια τώρα. Εκεί είναι ο κολοκοτρόνη μαζί με τον απολυμμένο πρόεδρο των εργαζομένων του Αγίου Σάββα, επειδή μίλησε. Δεν είναι στην εξέδρα ο κολοκοτρόνη, είναι στα επίγοντα. Έχει εφημερία. Χρόνια πολλά λοιπόν και κυρίω χρόνια σωστά. με το τρελοβάπορο που μας έτυχε να ταξιδεύουμε και με τον ήλιο των Ηλιάτωρα. Καλό ταξίδι. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Είναι από μαύρη πέτρα, να πονηρό και ηλιοστροματό να πυρπονιρό από τα πατητάνι μου. Άλλου θερού πάσαν να σε φορτώνει, για να στενανθούν. Ακούτε ωραία, Τουρκοί Έλληνε, εμεί σε για να έχετε εσεί τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε, και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεγγύη. Αφήστε τον αγώνα το δικό μα. Κοιτάξτε το δικό σα. Έλα βρίστε και κύριε, νέο καρδιές. μας τα δεν χίλιους Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από το 1821 μέχρι σήμερα ο λαός μας αγωνίζεται για ελευθερία και ανεξαρτησία. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μας τη λευτεριά του. Αντίθετα, η ξένη και η ντόπια αντίδραση έκανε ό,τι μπορούσε για να υποτάξει τη χώρα μας. τον Ιλιο τον Ιλιάτορα, τον Ιλιο τον Ιλιάτορα. Παγωρείς τον Ισμένο βγαίνει στα βουνά κι άρχιζει τις μανούρες